Από Δευτέρα μέχρι Κυριακή Ο Αντώνης Πάτρα Η Iron Girl Η Παστέλα Αμπούμπα the σιλία Σίλια Αλκιώνη μεριό Μεριόμικρον Δημήτρης 1965 <συσχελίου> Δέσποινα Κοντογιάννη Χόρχε Γεώγαρα Ιχθής 265 Μουσική Λουκάς 76GR Κρός Σάσπεκτ Μαρίτα Κιού Βέρτ Χάκος Χρυσάνα Δέος Αγία Πέτρος Τσέρ Συμπέθερος Radio Music Heaven. Εδώ η μουσική αναπνέει ελεύθερα. Ακούτε Radio Music Heaven. Όλους. Δεν ξέρω πώ είναι όταν ο χρόνο σα τρέχει εσά. Εμένα πάντω μου είναι φοβερά, μα φοβερά επώδυνο. Δηλαδή με πιάνουν τα χιπαρμίε, με πιάνουν να υδρώνουν τα χέρια μου, αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, και αυτό γιατί ο ήχο τη Ευρωχή, το τραγούδι μάλλον τη Ευρωχή, με ανανούρισε τόσο όμορφο που ξύπνησα εννέα η ώρα. Εννέα η ώρα και δεν είχα κάνει τίποτα, καμία ετοιμασία. Οπότε καταλαβαίνετε στο τρέξιμο. Λοιπόν, ε, τα καταφέραμε όμως και είμαστε 10 στην ώρα μας Ευχαριστούμε τη μέρη για τις ε, δύο προηγούμενες ώρες Αν και έχασα λίγο εκπομπή Ήμουν, ε, όπως σας είπα, στο τρέξιμο Όμως ε, φαντάζομαι περάσατε όμορφα, τέλεια Απίστευτα, θα ξεκινήσω από το τσάτ Σήμερα ένα παιδάκι έφυγε Μ, Όχι, ο λέει κιτσαρίστ, έτσι Λέει, εδώ δεν κάνετε τιποτα άλλο, είναι στο τσάτ και λέει δεν κάνετε τίποτα άλλο εδώ μέσα, χαιρετιέστε, γιατί μπαίνοντα γεια σου Σίλια, γεια σου Ευαγγελία, γεια σου, ε, γεια σου Νημίστα, γεια, γεια, γεια. Λέει όχι, δεν κάνουμε λοιπόν φίλε μου, μόνο χαιρετιόμαστε, κάνουμε και άλλα πράγματα. Δίνουμε φυλάκια, κάνουμε αγκαλίτσες, αγαπούλες και άμα τύχεις, άμα πέσει, δηλαδή σε καλή μέρα, έτσι, πρέπει να σε απίστευτα. Να μας έρχεσαι συχνά λοιπόν για να δει ότι πόσο... Ε, όμορφα λειτουργεί το τσάτ όταν έχουμε και εμείς χαρούλες. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με τραγούδια. Έχουμε σήμερα και τι ιστορίες μας. Από ότι έριξε μια ματιά στο σύλλο έχει γράψει ο Ωρφέας ένα πίστευτο 13, 13 στροφές ο Θα ακούσουμε ένα παγγέλη ο ορφέας, ε, σήμερα. Πήρε τι λέξει τετράγωνο καραβάκι πουπουλα, τραπεζαρία και κρυστάλλινος και έφτιαξε ένα πείμα με 13 στροφές 13 νομίζω είναι Λοιπόν και έχουμε και τον τζαζέ κορίτσι μας Έγραψε και αυτό η ε, ιστορία Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ Θα ρίξουμε και μια ματιά στην σελίδα μας Στο facebook να δούμε μήπως κάποιος ας πούμε, Ήθελε να βγάλει έτσι το ταλέντο του Το συγγραφικό ταλέντο του Να δοκιμαστεί ας πούμε, πάνω σε αυτές τις λέξεις Θα ρίξουμε μια ματιά και εκεί Όπως και να έχει όμω δύο ώρες στο μουσικό ονειροδρόμιο θα περάσουμε τουλάχιστον εγώ θα φροντίσω έτσι, να περάσετε, να περάσουμε όσο γίνεται, για σου κρός ιστορία δεν είδα να περάσουμε όμορφα καλή ακρόαση, καλά να περάσουμε και σήμερα ξεκινάμε Φίλο χρυσό του ανέμου μην κατεβεί στη γη. Τον ήρωα που σε ψάχνει έρχεται δεν αργεί. 说 Να την ανεβάσω και ξεχνά ξεχνάει ένα πρόεδρο. Τα απλά μέλη. Ε, πόσο πια. Ε, να χαιρετήσω την Αλκιόνια, να χαιρετήσω η Λούριγκ, την ανημίστα μα στην Ευαγγελία. Σαν κελαρίο. Άρχισε η Ευαγγελία, έτσι ξεκίνησε. Έκανε ένα δυναμικό μπάσιμο στι ιστορίε μα, στο παιχνίδι μα. Τώρα τη βλέπω και έχει λίγο περάσει στα μετόπιστε. Έχει υποχωρήσει λιγάκι, δεν ξέρω γιατί. Θα μα πει η ίδια. Ε, το παιδί που ε, να χαιρετήσω που λέει εδώ όλο φυλάκια και γεια σας, γεια σας. Όχι φυλάκια δεν είπε, όλο γεια σας λέτε. Mm -hmm. Λοιπόν, θα, θα, να χαιρετήσω τη μεριόμικρον δεν κάνω κανένα άλλο σχόλιο. Άλλωστε το είπα στην αρχή, να έρχεται συχνότερα για να δει τι γίνεται μέσα στο chat. Λοιπόν, μεριόμικρον και ιδιαίτερα βραδινέ ώρες, νυχτερινέ, mm -hmm. Μην το μυαλό σου πουθενά, έτσι. Λοιπόν... Ε, τον Ορφέα μας ε, Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ Που είναι τακτικότατος στις ιστορίες ε, Τον Βέρτσε Τον Θοδωρή Και ο Θοδωρή έκανε ένα ξεκίνημα έτσι καλό Χάθηκε στο τέλος Τον πρόεδρό μας τον Κρό, Και για σας πω να Γιατί τον λέω πρόεδρο τον Κρος το λέω για τα νέα παιδιά, ε, όχι ότι μ' αρέσει να επαναλαμβάνομαι. Εσείς επαλή το γνωρίζετε, αλλά θα πείτε τι λέει αυτή τώρα. Είχα ζει πρόεδρο κρός, ποιος είναι ο πρόεδρος κρός. Και αν εγώ δεν είμαι η χαζή, ποιος είναι ο πρόεδρος. Λοιπόν, είναι πρόεδρος κουκουτσοχωρίου. Τώρα ότι είναι η Κουκουτσοχώρη, είναι μεγάλη ιστορία, δεν θα σας την αναλύσω σήμερα. Λοιπόν, στο ΣΥΛΙΑΟΝΕΡ και θα τα μάθετε όλα τα μυστικά μας αυτά, δεν βλέπω αλλαπιδάκια και βέβαια τους φίλους που δεν βλέπω τα το ονόματά τους. Πάμε για το δεύτερο τραγούδι και αν εσείς που θέλετε να γράψετε έτσι μια γρήγορη να κάνετε ένα γρήγορο πέρασμα από το ΣΥΛΙΟΝΕΡ να πάρετε τις πέντε λέξεις και να γράψετε ιστορία Σας λέω πάλι, σας θυμίζω είναι τετράγωνο αν και θα τις βρείτε μέσα τετράγωνο καραβάκι πούπουλα τραπεζαρία κρυστάλλινο. Πάμε για ένα ακόμα τραγούδι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 όχι, δεν έχει αντιστάθηκε κάνει. Σταυροφόρος με ολόλαμπρή στολή Ντύθηκες απόψε κι μα μας πριν φορησιά με τα αστέρια και τα γιασέμια Άγγελος ο έρωτας στα μάτια με κοιτά Και μου φυτεύει βέλη στην καρδιά Να μου το θυμηθεί πω δεν τη αδιστάθηκε κανεί. Όμω να το γράψει και να μου το θυμηθεί πω δεν τη αδιστάθηκε κανεί. Λοιπόν, αρένα. Μετάλλειο πήρε έτσι για να σα ενημερώσω για εσά, του ταμπελάκου. Ε, Παρ' όλα αυτά, σα αγαπώ που δεν έχετε κάνει έτσι τον κόπο να μπείτε στο Σίλιο Νέρκα, να βάρετε έστω ένα χεράκι στην, στο μετάλλειό μα. Στον, όχι στο μετάλλιο μας <laughs> το χεράκτε το βάλετε στον πρόεδρο που πήρε το μετάλλιο έτσι την περασμένη στον κρος την περασμένη φορά καλά ο κρος ε, περίτον να σα πω γράφει υπέροχα και δικαίως έτσι έτσι τα μετάλλια που έγραψε για τον ποταμό Μολδάβα αν δεν κάνω... ναι όχι δεν κάνω λάθος λοιπόν είναι μια απίστευτα πολύ όμορφη ιστορία και δικαίως το μετάλλιο λοιπόν... Ε, και το λέω γιατί βραβεύουμε την καλύτερη ιστορία, ακούμε με προσοχή της, ό, ό,τι διαβάζουμε και στο τέλος αυτά που έγραψαν τα παιδιά, έτσι, με αυτές τις πέντε λέξεις και ε, βραβεύουμε την καλύτερη. Ε, εκεί είναι όλο το ζουμί της ιστορίας. <laughs> έτσι. Λοιπόν, κάπως έτσι έχει το παιχνίδι μας για τους νέους, το λέω πάλι. Ε, επιμένω σε αυτούς γιατί θέλω να τους ελκύσω, να τους τραβήξω προς το ραδιόφωνο μας Γιατί το που μπει και άλλη φορά, επειδή ακούω ραδιόφωνο Πού και πού τώρα τελευταία, δεν έχω και ιδιαίτερα όρεξη για πολύ, έτσι, μουσική και άλλα ραδιόφωνα Αλλά είμαστε σε πάρα πάρα πολύ καλό δρόμο Τα παιδιά έχουν μεράκι, έχουν αγάπη γι' αυτό που κάνουν Και πραγματικά αξίζει να είμαστε οι ακροατέρες. Βέβαια εγώ δεν τα καταφέρνω όπως είδατε Σήμερα 9 ώρα Τι 9 η ώρα τον εαυτό μου προλαβαίνω Μόνο και την αλκιώνει Σήμερα για σήμερα Τετάρτη Λοιπόν, για να πάμε σε ένα τραγούδι ακόμα, είναι νωρίς για Οι ιστορίες, είναι 10 και 17, δείχνει το δικό μου ρολόι Αλκίνος Ιωαννίδης, ένα πολύ όμορφο τραγούδι, όλοι μας το έχουμε αγαπήσει, όλοι μας το έχουμε στείλει κάπου σαν μήνυμα το, έτσι, Έχουμε νιώσει την ανάγκη να το στείλουμε σαν μήνυμα, θα είμαι κοντά σου όταν με θες στον ύπνο, μου κι άκουσα δυο φωνές. Η μία μου να ξεχνάτη και πάψε πια να κλαις Μα η άλλη ήταν η δική σου μέσα του λίγρου του έπιαρτη τι γραμμέ που λέγε Ποί μικροί, μου συνήθισα να σ' αγαπώ, συνηθίσες κι εσύ Μα είμαι τα χρόνια ένα δοχείο, ένα φτηνό ξενοδοχείο Για δυο στιγμές κι φοράει τα κάπου ο πόνος Τις δίχτως όταν μένω μόνος, τις στιωθές μου να με μετράω Να σε θυμάμαι όταν πονάω, να μου λες Κοντάς, κοντά σου όταν με θες. Το παραλήθυ τελειώσε για πλήση ζωή αυτά τα και η αλήθεια σου σαν ψεμάνι. Από τη ζωή μου θα στο παραμύθι, θα τηρήσω. Από την ήπειρο να παραμύθι, αλλά στην ψυχή μου. Να σε πιστέψει πάλι από την αρχή. Να σε πιστεύει όταν αρχίζει. Τι τίτε όταν αρχίζει, τίτε όταν αρχίζει. Πέρα, Απαντζού μου, στην ώρα σου σήμερα. Awesome. Άμενα σε χαίρετσα γλυκιά μου, ο Λούρινγκ. Στην ε, Λούρινγκ αναφέρομαι. Χαίρομαι που τα τραγούδια σου αρέσουν. Ε, κάνω ό,τι μπορώ, όλοι μαζί. Δηλαδή, κάνουμε ό,τι μπορούμε για να περάσουμε, για να περνάμε καλά. Και ακούμε τραγούδια. Αυτά που έχουν τη δύναμη, το γράφω και στι λεπτομέρειε της εκπομπή, που έχουν την δύναμη πραγματικά να μας ταξιδεύουν, να μας παίρνουν, να μας απογειώνουν. Ή κάποιες φορές, <coughs> κάποιες φορές ενώ είμαστε ήδη απογειωμένοι, να μας προσγειώνουν, έστω και... Άτσαλα. Να χαιρετήσω στην παρέα μας και την Αντωνία Κασίνα Αντωνία Κασίνα η οποία είναι φίλη μας ε, τελευταία Και την ευχαριστώ πάρα πολύ Γλυκά φιλιά σου στέλνω Λοιπόν καιρός είναι να μπει και στην, ε, στη βάση δημιουργίας μας έτσι. Να γράψει μια ιστοριούλα Να δούμε και, σε, και το δικό σου ταλέντο όχι από περιέργεια, από ενδιαφέρον πάντα. Λοιπόν, να περάσουμε σε ένα ακόμα τραγούδι και μετά θα ακούσουμε τι μας έστειλε ο Ορφέας. Γιατί η τελευταία ο Ορφέας μπαίνει στον κόπο, θέλετε, βάλετε εισαγωγικά. Τέλος πάντων, εμείς πάντως έχουμε τη χαρά να ακούμε τον ίδιο να απαγγέλει είτε να διαβάζει αυτά που γράφει. Λοιπόν, τετράγωνο καραβάκι που πουλά. Τραπεζαρία και κρυστάλλινο είναι οι πέντε λέξεις που παίζουμε σήμερα και το, τσι, το τσιγάρο λέω τσιγάρο ατέλειο το βαρύ μοναξιά, λοιπόν πραγματικά α, η μοναξιά μοναξιά όμως έτσι, λοιπόν ε, είναι το επόμενο τραγούδι να σας το όλοι όλη μου την αγάπη. Μα Το τραγούδι μου αρέσει καλύτερα με την χαρούλα την Αλεξίου. Κυρία Σίλια, καλησπέρα σα. Μου επιτρέπετε να σα φιλήσω το χέρι, Ένα ξεχασμένο. Να μου το φιλήσει, παιδί. Μόνο το ένα και τα δύο. Καλωσόρισες στην παρέα μας. Όταν θα νιώθεις μονατσιά Όταν το σπίτι θα νεάριο, Θα με εμένα συντροφιά Και θα σου δίνω εγώ κουράγιο Μα ο ουρανός, όταν παγώνει η αγκαλιά σου κι όταν σε πνίγει ένας λυγμός, εγώ θα έρχομαι κοντά σου. Μονάχα εσύ να σε καλά, μη δώ στα μάτια σου τε να ζούμε χωριστά μα τότε ζήσαμε μια αγάπη να σε κορίτσι μου καλά κι όταν ζητάς τον άνθρωπό σου θα είμαι κάπου εκεί κοντά Φύλακας, ο, άγγελος, ο φύλακας ο άγγελος σου Ο φύλακας ο άγγελος σου Εδώ η φυσαρμόνικα είναι όλα τα λεφτά Να σαφήσει. Πε μου πω κάποιο μια φορά. Αλήθεια, ψυχή. Μόνο χασί να σε καλά. Μήδο στα μάτια σου τε να ζούμε χωρίστα μα τότε ζήσαμε μια αγάπη να σε κορίτσι μου καλά κι όταν ζητά τον άνθρωπό σου θα είμαι κάπου εκεί κοντά Be like Λοιπόν, το συμπέθωρο <laughs> θυμίζω. πιπ πι, πι, πι, μη φύγει το τραγούδι. Όχι, δεν θέλουμε άλλο τραγούδι, γιατί θα περάσουμε σε ιστορία μισό λεπτά και έφυγε ήδη γάμο Δεν το πρόλευα, συγγνώμη για τη λέξη που είπα πριν. Λοιπόν, ε, όσο και να, να είσαι στην παρέα μας, ε, όσε φορές δηλαδή, μην αποκτήσουμε πιο στενή σχέση. Θέλω και ο πληθυντικός να μείνει και αυτό το κυρία σελία. Δεν ξέρω, νιώθω. Νιώθω κάπω. Να σε καλά Την καλησπέρα μου στον Γιαννούκο Πάμε να ακούμε το τραγούδι μια και ξεκίνησε Και μετά περνάμε σε, σε, σε αυτό που έγραψε Στο ποίημα Στους στίχους που έγραψε ο Ρφέας Και απαγγέλει ο ίδιος Ένιωσα σαν άστρο Με γελίζω Μέσα σαν ανθρωπάκια σκοτεινά Ζήσαμε μια αγαπή εμείς Την κυμάρα φωτιά Λέω, καλημέρα σε παίρνω αγκαλιά, αλλιώ την ημέρα καλό ξαφνικό μαζί Κατρίσα τον κόσμο δύο φορές Μέσα στα απλά είναι τα ωραία Όπως όταν είμαστε παρέα Τι καλό που κάνει ένας καφές Μας από παράπονας ήρθαν Ξέφυγαν κι αλλάξαν οι ρυθμοί. η ψυχή μου κι όλα θα τα δω χρωματίστα αλλιώ την κυμμέρα ανάβω ποτιά Στο τραγούδι που ακούσαμε από την Τάνια Τζανακλείδου. Ακούμε αρκετά συχνά Τάνια Τζανακλείδου γιατί τη θαυμάζουμε. Πιστεύουμε ότι είναι η καλύτερη φωνή που έχει βγάλει η χώρα μα. Ε, μία από τι καλύτερε τέλο πάντων φωνέ. Λοιπόν, ε, να μην μου αποκαλυφθεί ποτέ, μην μου βγάλει τον τροπαλό σε επισκέπτε, γιατί μου αρέσει να ψάχνω. Να ψάχνω για να με βρω, αλλά να ψάχνω και για να σε βρω και α μην σε βρω ποτέ. Λοιπόν, Μου αρέσει όμω να είμαι σε φάση έτσι. Λοιπόν, α, να χαιρετήσω και τον φίλο μου, τον φίλο μα, ε, συγγνώμη, τον suspect, παραγωγό εδώ στο ραδιόφωνο του Music Heaven. και εσεί που θέλετε να τον απολαύσετε, κάθε Δευτέρα, 8, 10, 12. Λοιπόν, πριν τον πρόεδρο, έτσι. Ο πρόεδρο είναι αμέσω μετά. Πρόεδρο Κρό. Πάμε στην ιστορία, μάλλον στο στίχου που έγραψε ο Ορφαία, να, να δούμε πώ έδεσε τι λέξει Τετράγωνο, Καραβάκι, Πούπουλα, Τραπεζαρία, Κρυστάλλινος, με την που έχει να κάνει ο Ορφέας, πάμε. Ο πάει πακέτο. Για να δούμε τι έπαθε ο Οδυσσέας και αναγκάστηκε να πάει στη Βίκη Χάτζη Βασιλείου. Το δούριο τον Ήπου, αφού τους έστειλα και τους την έφερα έτσι πολύ μήχανα, με το καραβάκι μου και τα ναυτάκια μου, ξεκίνησα να πάω στην πατρίδα. Εκεί θα ηρεμήσω και θα ξεκουραστώ μέσα στην αγκαλιά της πινελόπης. Σαλπάραμε λοιπόν με όρτσα τα πανιά και μας την πέσανε οι ελωτοφάγοι. Όσοι φάγανε ξεχάσανε που πάμε αλλά την κοπανίσαμε εγώ και οι άλλοι. Ο αίολος μας έστειλε στου διαόλου τη μαμά μακριά απ' την αγκαλιά της πινελόπης. Λεστριγόνες, κύκλοπες μας κάναν τσακωτούς και η μάγισσα μας έκανε γουρούνια του έβαλα κερί στα αυτιά για να μην τις ακούν τις σιρήνες που χτυπούσαν τα κουδούνια. Οι σκύλα από δω και η Χάρη από εκεί με οδηγούν κάρφι στην την Πινελόπη. Με στην περιποίηση η Καλυψό, για μια στιγμή αναρωτήθηκα πού πάω. Συνήλθα όμως γρήγορα και πήγα καρφωτός σε ένα ξενυχτάδικο να φάω. Ήπια τα μπυρόνια μου και έγινα καπνός γιατί με καρτερούσε η Πινελόπη. Στο δρόμο μου ο Αλκίνος, προστά της Ναυαγών και η κόρη του, ζητάνε εξηγήσεις. Ποιος είμαι, πού πηγαίνω, ρωτάνε να τους πω. Το αυτή τους λέει κάτι πήρε τις ειδήσει. Με κρυστάλλινο νερό με λούζι είναι, φυσικά, και ξεκινάω για την Πινελόπη. Επιτέλους να το. Το βλέπω το νησί. Φτάνω και κουρασμένος. Διάφορα περίεργα συμβαίνουν εκεί και θα προσποιηθώ πως είμαι ξένος. Ο γιος μου και ο σκύλος μου με γνώρισαν και τους ρωτάω πού θα βρω την Πινελόπη. Μου λένε, μας την πέσανε και σε και καλά οι τυπάδες θα στοφάνε το κορίτσι. Τους λέω, για συνέλθετε, τι πράγματα είναι αυτά, δεν ήρθα εγώ για πλάκα εδώ στο σπίτι, τόσα και τόσα πέρασα και ήρθα συνειδητά, ο στόχος μου είναι η Πινελόπη. Άντε, λοιπόν, και ξανά και πάλι απ' την αρχή. Δε φτάναν όσα έπαθα και είδα. Αγώνες τόξου θέλουνε. Τους βάζω στη γραμμή και ξαφνικά βουτάω την ασπίδα. Μες στην τραπεζαρία τους έκανα κουτούς και πήγα ίσια για την Πινελόπη. Το τράκμο είναι φανερό. Δεν ξέρω τι να πω. Την άγγιξα και μου ήρθε ημιπληγία. Την κοίταξα και χάθηκα. Να το εγκεφαλικό. Το έμφραγμα και η ταχυκαρδία. Την γλίτωσα στον τροϊκό και θα την πάθω εδώ, από το άγγελμα της Πινελόπης. Της λέω, σπλάχνο ήρθα, επιτέλους είμαι εδώ. Μου λέει, είμαστε φίλοι. Δεν σε ξέρω. Στα αυτιά μου δεν πιστεύω και θα βραχικυκλωθώ και τρέχω δοκιμαστικό να φέρω. Το ρεύμα δεν περνάει, δεν υπάρχει επαφή, νομίζω έχασα την Πινελόπη. Μου λέει ο τυρεσίας αγοράκι με μέλαδο. Έλα εδώ και άκουμαι για λίγο. Πλάκα μου κάνεις μπάρμπα, του απαντάω εγώ. Παράταμε. με, θα σηκωθώ να φύγω. Αχάριστα μου φέρθηκε, τι άλλο να σου πω. Στα πούπουλα είχα την πινελόπι. Βγήκα για μια βόλτα γύρω από το τετράγωνο μέχρι που έφτασα ως το λιμάνι. Λίγη παρέα θέλω να μην είμαι μοναχός, και ας μέχουν έχουν όλοι για παιδί τζιμάνι. Κανένας δεν πιστεύει πως με κατάντησε ο έρωτάς μου για την πινελόπι. Ποτέ μου δεν κατάλαβα πως έγινε αυτό. Εγώ όλα τα έκανα για εκείνη. Θα πάω στο πακέτο και όλα θα τα πω. Και ό,τι είναι να γίνει, ε, ας γίνει. Ανάψαν τα λαμπάκια μου και πίνω μέσα στα μπαρ. Τι κρίμα να χαθείς βρε πινελόπη <σίλες> <σίλες> <σίλες> <σίλες> Με την Πινελόπιντα είχε ο, <σίλες> ο... ορφές σε σήμερα. Κάποιος που δεν σε ξέρει ορφέα θα λέει ότι είσαι φολερωτευμένος. <laughs> Αυτά είναι έτσι ακριβώς. Όπως μας θα λέει ο φίλος μας εδώ, ντροπολός επισκέπτης. Λοιπόν, ο επισκέπτη μου, αυτόν επιτρέψτε μου να τον λέω, να βάζω δηλαδή την τυτική την αντωνυμία δίπλα στο ουσιαστικό «μου». Έτσι, είναι επισκέπτης μου. Μα κοίτα γκολφο πιο κάτω και ευκαιρία να χαιρετήσω και τις μουσου του. <laughs> τι φίλες μου, εδώ την έχω και κερκίδα, την ε, Νιατσακ. για σας το λέω, νιατσακ Τσακ, Βυργινία και την Γκολφίνα. Λοιπόν, πιο κάτω μου γράφει, κυρία Σίλια καλησπέρα σα. μου επιτρέπετε να σα φιλήσω το χέρι. <laughs> Με και τα δύο τα έδωσα. Λοιπόν... <laughs> Ο... Ο Λουδοβίκος των Ανοβ... Ανογίων, δεν ξέρω έτσι έχω καταλάβει, αρέσει στον Ορφέα να του το αφιερώσουμε. Και μην ξεχνάμε, μην ξεχνάς Ορφέα, ότι μου έχεις υποσχεθεί στο πρώτο live, θα το τραγουδήσουμε. Πια είναι έρωτα όσο πολύ κι αν τρέχω, Γιατί είναι εκείνο φτερότερο κι εγώ φτερά δεν έχω. Λιγότερο από μια στιγμή, ματιά να κοιταχτούν. Μπορεί να φύγει μια ζωή, να μην λεσμονηθούν. Εμάς εφέροντα πώς να έχεις κάνα μονημένο Από λεγό ένα πρωί το τοξοσού σπαζιμένο Το τοξοσού σπαζιμένο Στα σύνεφα να κάτσω σε μια μάκρη, κι όπου θα βγει, ψυχή βροχή θα το δικό μου δάκρυ. Πρώτη φορά μου το φόρο, Φωτιά στο χιόνι απάνω. Πέγνι δια με το νερό, Τα βλέπει Σε <Σιναι> ερωτά πώ με Από καμώναν, Άπ' ένα πρωί που το ξοσού σπάζαμε, που το ξοσού Δύο ερωτάς με κάνει κάθε τούς σου και θα μην σέψω από τη ζωή χωρίς να μεγαλώσω. Αν θέμας ερωτά, πως με κισκάμουνε. Στου παζαμένο, το κουσού, Έφερε πιο κοντά εμένα και τον Λουδοβίκο των Ανογίων. Έχεις δίκιο, ορφέα μου... Ε, έχω ενεργό το Crossfaint και τρώει λίγο την. Ε, παίρνει δηλαδή κάποια δευτερόλεπτα στο τέλος, Πρέπει αυτό να το διορθώσω. Γιατί έχει ξαναγίνει στο παρελθόν και είναι λίγο ενοχλητικό να μην ακούγεται το τέλος να σβήνει δηλαδή έτσι. Και, αν είχε λίγο χρόνο και σιδώσει στην ιστορία δεν θα γινόταν αυτό. Αλλά οκ, okay, θα το διορθώσουμε, κυρία Σίλια. Ναι, κυρία Σίλια, λέει ναι, και <laughs> λοιπόν, ένα τραγούδι παρακαλώ με την αγάπη μου. Το έχεις, ανώ είτε θα το ακούσουμε Πάμε για τη συνέχεια Τι έχουμε να... Μαλλον έχουμε. έχουμε Έχουμε Βασίλη Παπακοσταντίνου Βασίλης Παπακοσταντίνου, 17 ε, Νοέμβρη κυκλοφορία από Real News ε, Ένα καινούργια δουλειά Πολύ γρήγορα μα ε, ευνηδιάζει ο Βασίλη Σέπα από Κωνσταντίνου Τη μία δουλειά πίσω από την άλλη. Δεν περνάει έξι μήνες πιο έξι μήνε και λιγότερο. Και κατευθείαν μα ταίνει η δουλειά. Δεν μπορούμε να, αφού, να μάθουμε την προηγούμενη, μα έρχεται η επόμενη. Τέλο πάντων, για τι προηγούμενε δεν θα μιλήσω. Α, απόδειξη, εσεί που με ξέρετε, ότι δεν έχετε ακούσει κανένα τραγούδι. Που σημαίνει ότι από τι δουλειέ που έρθει τη Λεοβασίλη μετά τον Οδυσσέο Ιωάννου, που έφτιαξε το παιχνίδι Παίζεται ακόμα. Ότι κυκλοφόρησε, έκανα δύο-τρεις δουλειές Εμένα προσωπικά δεν με άγγιξαν Θέλω να πιστεύω ότι αυτή τη φορά ε, Ο δραπέτης θα με ε, κατακτήσει Όπως ε, με κατέκτησαν Με έχουν κατακτήσει Οι προηγούμενε δουλειέ του Βασίλειου Το Βασίλειο είμαστε απαιτητικοί Γιατί μας αρέσει Καλημέρα σας, με λένε δραπέτη Αν και πολύ με φωνάζετε κουρσάρο Είμαι 40 χρόνια, έτσι κουρσάρο Εξόριστο στην τρύπα μιας κιθάρας, μου αρέσει αυτό, ήρθε η στιγμή να συστηθώ, όχι σαν τα συνήθιοι προτεχνήματα, αλλά μέσα από το παραμύθι της Βεντάλιας, το πρώτο μέρος του νέου, του νέου μου ταξιδιού. Μην έχετε καμιά ψευδέστηση, πως τα 40 χρόνια με κουράσανε. Συνεχίζω να είμαι και είμαι δυνατός και αν ο λόγο μου δεν σας αρκεί, δεν με αφορά. Εντός εισαγωγικών το βάζει ο Βασίλης. Αλλά... Εμεί βγάζουμε τα εισαγωγικά μα. Αφορά θε, δεν θες Βασίλη. Ένα ακόμα χαλικάκι προστίθεται στο προσωπικό μου ταξίδι, γεμάτο έω τώρα με την συστασιά σα. Mm -hmm. Αυτή τη φορά τη φωτιά την άναψε ο Απόστολο Μπουλασίκη που γράφει στίχο και μουσική στη νέα δουλειά του Βασίλη όπως Όπω είπαμε, δραπέτη πρώτο μέρο στο παραμύδι τη Βεντάλεια. Ε, με ένα σπιρτόξιλο που η φλόγα του βρίσκεται σε κάθε χαραμάδα αυτού του δίσκου. Σα προκαλώ να ταξιδέψουμε. Και τα λοιπά και τα λοιπά Εμείς θα ταξιδέψουμε Βασίλη Αλλά αν το ταξίδι μας δεν είναι ευχάριστο Με συγχωρείς θα πας μόνος Λυπάμαι Πάμε να ακούσουμε Βασίλη Από τα ωραία Οι φάδες χιονιού στογιακά με ναρκώνουν Οι μπότες γλιστρούν και τα αυτιά εγκιστρώνουν τον ήχο Στο λες οπλισμός μες τα μάτια ο φακός Στασου εδώ το φως και σε κάργα τον τοίχο Δεν είναι που ξέρω του τοίχου να νιώθω το χτύπο Δεν είναι που η σκέψη κελίδε θα αντέξει αν φύγω Είναι εκείνη η φωνή μες τη νύχτα εκεί που μου λέει ένα χρόνο μετά είναι λίγο πιο λίγο από το λίγο Ένα χρόνο μετά είναι λίγο πιο λίγο από το λίγο Ένα χρόνο μετά είναι λίγο πιο λίγο από το λίγο Πιο κάτω από το κάτω τρυπώνει η ελπίδα, κι εγώ από το κάτω μια στο χρόνο ανοίγω Σε βλέπω φιλιά στο καιρό μου το δίκτυμα μαντόνα και κύργη στο ίδιο στιμένο μοτήγο Δεν είναι το απτήρα που βλέπω τον στρίο, Δεν είναι το ψεύτικο δράμα του χρόνου που κρύβω. Είναι εκείνη η φωνή μες στη νύχτα εκεί που μου λέει Ένας χρόνος μετά είναι λίγο πιο λίγο απ' το λίγο Ένας χρόνος μετά είναι λίγο πιο λίγο απ το λίγο ένα χρόνο μετά είναι λίγο πιο λίγο από το λίγο. Καλησπέρα τρελάκια. Καλώ ήρθε στην παρέα μα, Πάμε δυνατά. Η κρατία σου η μουσική χρόνος μετράει ετός. Μια πεταλούδα τόνο που σκορπάει, yeah. ένα βιολί που Μέτρα το χρόνο μ' αυτό που πονάει και όχι με αυτό που τρομάζει χρόνια βασίλη μου, τα 35 γιατί κάπου γύρω στο 2-7 νομίζω κυκλοφορήσε ο Οδυσσίας Ιωάννου με τον, με τον Οδυσσέα Ιωάννου το παιχνίδι παίζεται ακόμα μια πενταετία μας έχεις ρίξει στη στέγνα λοιπόν, στέγνα, στέγνα ό,τι θέλετε λοιπόν, εγώ δεν δεν ξέρω αν είναι αυτό που λες εσύ το νέο τραγούδι του Παπα Κωνσταντίνου. θα ακούσουμε και θα δούμε, έτσι αλλιώς θα το κάνουμε ρίζει, με ρύζι. Πάμε <ς πάδι> για τη συνέχεια <smassa> Θα ακούσουμε και το Ανόητες Αγάπες Πριν όμως ακούσουμε το Ανόητες Αγάπες Για να μου δοθεί και ο χρόνος να βάλω το εργούδι στο πρόγραμμα ας, κα... ας ακούσουμε Για να δω ποιο έχω επιλέξει Α με την Ελευθερία Αρβανιτάκη Για να πάει προς ο... Τον εξώστη Έτσι, έτσι, έτσι, έτσι το κυρία Σίλια. <σχ> Έχουμε δύο τραγουδία που, το, που είναι εξαιρετικά αφιερωμένο. Αυτό πρέπει να το λέμε το εξαιρετικά αφιερωμένο εδώ σε, σε αυτή την περίπτωση. Γιατί είναι εξαιρετική η περίπτωση. Θα, το ένα θα πάει στο Γιανούκο και το άλλο θα πάει στον αγαπημένο φίλο ντροπαλό επισκέπτη που δεν θα αποκαλυφθεί ποτέ. Ούτε σε εσάς αλλά ούτε και σε μένα. Έτσι. Ε, για να έχει έτσι ουσία το παιχνίδι. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το... Ένα τραγούδι που θα πάει στο Γιανούκο. Από την... Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι, δηλαδή α... αυτό που αφιερώνει εσείς σε εμά. Αλλά προς το παρόν, σου στέλνει η Βιργινία αυτό. Έτσι. Ποιο γέλασε. Γέλασε κανεί. Πού είναι. Για μισό λεπτάκι. Έλα, καλέ. Χάσα την ταχεία. Πού είναι η ταχεία. Μισό λεπτάκι, Γιανούκο. Τώρα κοιτά να δει. Κοίτα να δεις τι έγινε τώρα εδώ. Έχασα ταχεία γιατί μου πήρε το μυαλό. Μ, τι να βάλω τώρα για το Γιάννουκο. Όχι, θα πάμε στο νόη της αγάπης. θα περιμένεις. Θα πάμε στο νόη της που θέλει ο φίλος μου. και τις ιστορίες έτσι μην ξεχνιόμαστε Τα φέραμε από εδώ Τα φέραμα από εκεί Άντα ξανά τα ίδια Τα ίδια από την αρχή Τα φέραμα από εδώ έτσι φέραμε από κοινού. Έχω ξανά στο τίποτα, στο γενικά. Εσύ στο γενικά. Νύχτε, τυχώ ονομα. Νύχτε χωρί σκοπό. Χαμένοι από χέρι, χαμένοι και ειδικοί. Ανοίτε αγάπες, άπεσ, ανοίτε αφιλά, Λογιά, Λογιά, Λογιά, Λογιά, ψεύτικα Λογιά, Λογιά, ψεύτικα Τι να σου πω, τι να μου πεις και μένα, Έτσι όπως παίξαμε και οι δυο με ζάρια πειραγμένα Τα φέραμα από εδώ, τα φέραμε από εκεί Εγώ ξανά στο τίποτα, στο γενικά εσύ για νικά, μη κτες τιχοσώνουμε, μη κτες από χέρι, καμενί και ιδιό. Ανοιτες αγάπη, ανοιτα φιλιά. Νοιά, νοιά, ψευτικά νύχτες δίχως όνομα νύχτες χωρίς σκοπό χαμένοι από χέρι χαμένοι και οι δυο ανοήτες αγάπες ανοήτα φιλιά Λόγια Λόγια Έφτηκα, لو ευχαριστώ αντικατου, αντικατου... Αντικατοπτρίζει έλεος δηλαδή. Έλαιο. Πλήρω την κατάστασή μου τώρα. Ιδίω όταν λέει έτσι όπω παίξαμε και δυο, με ζάρια πειραγμένα. Εγώ ξανά στο τίποτα. Στο γενικά εσύ. Στο γενικά στο τίποτα μπορεί να βρισκόμαστε για κάποιε στιγμέ έτσι. Αλλά πάλι βρισκόμαστε και με ζάρια πειραγμένα. Εντάξει, αυτό το ξέρουμε. Το παιχνίδι τη ζωή είναι λιγάκι δύσκολο. Δεν παίζουμε επίση όρει. Πειραγμένα. Τα ζάρια είναι ε, για κάποιους είδες ε, φουφού, το κάνουν, τους κάνουν και έτσι, θα πετάνε εξάρες. Εγώ όσο και φουφού να κάνω, ασώδιο θα μου έρθει, <laughs> Λοιπόν, αλλά εγώ επιμένω, δεν τρέχει τίποτα και με, έστω και με ζάρια πειραγμένα ε, τους πάω κόντρα. Ε, μπαίνω στο παιχνίδι δηλαδή, αυτό θέλω να πω και πάμε να ακούσουμε τώρα που είμαστε. Έλα, δεν την έχασα πάλι, όχι. Ελένη Βιτάλη, η Ταχία και ένα τραγούδι από την Βυργινία για τον Γιεννούκο. Γεια σου Αναστασία μου, Καλώ στην παρέα μας. Το εισητήριο γράφησα αγαπώ. Φaretty ε, ταχεία τη καρδιά μου και ξεκίνα. Στο δικό μου δρόμο να βρεθεί. Σε όσο ζεις της χαράς στο τρένο τρέχα να προλάβεις πάνω το εισιτίδιο γράφεις αγαπώ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 Το εισιτήριο γραφεί Γραφή Σ' αγαπώ Στο Γιανούκο, το τραγούδι που διάλεξε η Βιργενία για να το στείλει. Και βέβαια κάθε τραγούδι έχει το μήνυμά του και ελπίζω να το πιάσει. Πάμε να, περα... να περάσουμε τώρα να διαβάσουμε την ιστορία τη Τζα. Το κορίτσι μας γράφει και γράφει πάρα πάρα πολύ όμορφα. Να πω για εσάς που συνδεθήκατε τώρα, συντονιστήκατε στο ραδιόφωνο του Heaven, του Music Heaven τώρα, ότι παίζουμε με τις λέξεις δραπέτη, όχι, <χι> δραπέτη είναι ο, ο Παπακοσταντίνου, τετράγωνο, καραβάκι, πούπουλα, τραπεζαρία και κρυστάλλινος. Και με αυτές τις πέντε λέξεις προσπαθούμε να τι δέσουμε μαζί έτσι, προσπαθούμε οι λέξη να, να μην ταιριάζουν έτσι, για να, ή να είναι και δύσκολες κάποιες α πούμε αν και υπάρχει το Google που μας μαρτυράει δηλαδή ας πούμε, μια λέξη που φόλι. φόλη Ξέρω εγώ. Τρέχει ο άλλο, τι είναι το φόλι, βρίσκει και το τοποθετεί σωστά. Ε, θα έλεγα, θα μ' άρεσε το, το παιχνίδι αυτό να γινόταν καθαρά. Δηλαδή, δεν ξέρω τι είναι το φόλι, που θα το τοποθετήσω όμω. Τέλο πάντων, λοιπόν, ε, λοιπόν ε, όπω και να έχει, με αυτέ τι λέξει παίζουμε και πάμε να δούμε πώ έδεσε αυτέ τι πέντε λέξει το κορίτσι μα. Ένα καρχαρία την κυνηγούσε και εκείνη προσπαθούσε να ξεφύγει. Δεν κολυμπούσε, έτρεχε πάνω στη θάλασσα. Έβλεπε την ακτή. Έφτανε. Και πάνω που θα έκανε το τελευταίο άλμα. Ξύπνησε. Ανασήκωσε το κεφάλι από το μαξιλάρι και κοίταξε το ξυπνητήρι με τα φωτεινά ηλεκτρονικά νούμερα. Ήταν τρει και μισή ή ανασηκώθηκε να πιει νερό. Καθώ γέμιζε το ποτήρι, έριξε μια ματιά στη σκοτεινή τραπεζαρία. Για μια στιγμή τη φάνηκε πω είδε κάτι να κινείται. Τρώμαξε, μα ήταν μόνο το ιδολότη στο απέναντι καθρέφτη, στον απέναντι τετράγωνο καθρέφτη. Έκανε να γυρίσει προ το δωμάτιό τη, μα τότε συνέλαβε με την άκρη του ματιού τη. Και κάποια άλλη κίνηση, ίσα που να δει το μεγάλο κρυστάλλινο βάζο Τη στιγμή που έπεφτε από την άκρη του, την άκρη του τραπεζιού Στο πάτωμα και έσπαγε σε χιλιάδες γυαλάκια Ο εκοφαντικό θόρυβος της σταμάτησε την καρδιά και άνοιξε τα μάτια Το ρολόι έδειχνε 3 και 33 πρώτα λεπτά Κάτι γαργάλισε τα ακροδάκτυλα της Άννας κάτω από την κουβέρτα Πού πουλό, αναρωτήθηκε, πού βρέθηκε που πουλό εδώ μέσα Άναψε το πορτατίφ και στο απαλό κίτρινο φως του είδε πως όλο το κρεβάτι ήταν καλυμμένο με πούπουλα, άσπρα και μαύρα. «Μάλιστα, αυτό και αν είναι όνειρο», μουρμούρισε. «άσπρα και μαύρα, λευκός και σκοτεινός κύκλος. κύκνος, τι θέλεις να μου πεις μορφέα». «Εγώ, τίποτα», ακούστηκε μια λεπτή και σοβαρή φωνή. Η κοπέλα αναπήδησε τρομαγμένη. Στα πόδια του κρεβατιού τη καθόταν ένα παιδί με μαύρα, σγουρά μαλλιά και πράσινα μάτια. Σηκώθηκε ο όρθιο και άρχισε να τεινάζει τα πούπουλα από πάνω του. Φορούσε σκούρο μπλε πουλόβερ, τζιν παντελόνι και παιδυλάκι. Η Άννα, αφού έμεινε να τον κοιτάζει για μερικά δευτερόλεπτα, είπε: Πέδιλα, μέσα στο καταχείμονο, θα ξυλιάσει. Πώ άφησε η μαμά σου να βγει έτσι έξω. Πριν προλάβει να κατσαδιάσει τον εαυτό τη για την παράλογη παρατήρηση που έκανε, « αλλά μήπως όλα παράλογα δεν ήταν Ο κατά τα φαινόμενα μορφέας κοίταξε τα πόδια του και αναστέναξε με σοβαρό ύφος Το ήξερα ότι κάτι δεν πάει καλά Η μαμά μου αν θες να ξέρεις είναι η συνείδηση Και τον περισσότερο καιρό κοιμάται Πού καιρός να με προσέξει Η συνείδηση, η συνείδηση μάλιστα κατάλαβα έξυπνο πολύ έξυπνο πως σκέφτηκα εγώ τέτοιο πράγμα Αναρωτήθηκε από μέσα τη Ιάννα, πεπισμένη πω επρόκειται για ένα ακόμα όνειρο. Λοιπόν, άντε τι κάθεσαι, πρέπει να φύγουμε, τη είπε ο Μικρό, κοιτώντα την επιτιμητικά. Τι εννοεί να φύγουμε, πού να πάμε. Μια βόλτα φυσικά. Είδε δύο όνειρα το ένα μετά το άλλο. Στο τρίτο το καλύτερο δικαιούσε περιήγηση στου εθέρε των ονείρων. Εξήγησε ανυπόμονα ο Μορφέα. Θα βγούμε έξω δηλαδή. Πρέπει να τηθώ, έχει ψόφο τέτοια ώρα, διαμαρτυρήθηκε η Άννα. Μην ανησυχείς, δεν θα κρυώσεις. Θα μαζεσταίνουν οι ανάσεις των παιδιών που κοιμούνται. Ο Μορφέας πήδησε από το κρεβάτι και άνοιξε διάπλατα το παράθυρο. Αμέσως μπήκε στο δωμάτιο ένα κρύο ρεύμα αέρα και ένα μεγάλο χάρτινο καραβάκι. Η Άννα Ίσα που πρόλευε να πιάσει ένα μάλινο κασκόλιο από την κρεμάστρα, προτού ο μικρός τη σπρώξει μέσα στο καραβάκι, το οποίο άρχισε να ανυψωνεται σιγά σιγά. Και να πλέει έξω από το παράθυρο σαν να ανέβαινε ένα ποτάμι προς τον ουρανό Κόντρα σε όλους τους φυσικούς νόμους Πολύ ενθουσιασμένη και ελαφρώς τρομοκρατημένη η Άννα Είδα την πολυκατοικία τη να απομακρύνεται και να μικραίνει Να μικραίνει ώσπου δεν ξεχώριζε από τις, πολυ... τις άλλε μέσα στο σκοτάδι Λίγο πριν ανέβουν πάνω από το νέφος Απόλαυσε τα φώτα της Αθήνας που έμοιαζαν με αστέρια ριγμένα σε μια γούβα και έπειτα είδε τα λιθινά αστέρια να καλύπτουν το στερεόμα. Και γύρω της εκατομμύρια πράγματα, αχνά, σαν από καπνού. Το καραβάκι έσκησε στα δύο ένα κουβάρι από εξισώσει: δεξιά και αριστερά οι πιο απίθανε φιγούρε. Λιστέ, με ριγερούχα και σάκου γεμάτου καραμέλε, τέρατα, δράκου, απλέ α... ανθρώπινε μορφέ να μιλάνε. Τρελά κυνηγητά, φλόγε, φιλιά, τρένα. Ήταν τα όνειρα Κατά πάνω στο καράβι έρχονταν ένας αγριεμένος σκύλος Που ήταν διπλάσιος από το φυσικό μέγεθος Μόλις τους προσπέρασε Αν όχι διαπέρασε Ο Μορφέας αποφάνθηκε Αυτό μάλλον ήταν ο όνειρο γάτας Μορφέα Είναι καταπληκτικά όλα αυτά Μόνο που είναι κάπω στενά εδώ Φοβάμαι να μην πέσω Για όνομα του Θεού βρίσκεσαι στου αιθέρες Και παραπονιέσαι Κουκούτσι μυαλό δεν έχεις. Απλά σκέψου αυτό που θες να γίνει και θα γίνει. Και όντω το κατάστρωμα διευρύνθηκε και εμφανίστηκε μια άνετη πολυθρόνα. Μα πού πλέουμε, αναρωτήθηκε φωνακτά η κοπέλα. Στα δάκρυα των ονείρων. Οι άνθρωποι κλαίνουν πιο πολύ στον ύπνο τους παρά στο ξύπνιο τους. Και για να μην τρομάζουν λένε πως είναι για καλό. Εσύ βλέπει όνειρο αμορφέα? Το παιδί την κοίταξε με παραπονεμένο βλέμμα. Όχι, γι' αυτό περιδιαβαίνω ανάμεσα στα όνειρα των άλλων. Και του τα αλλάζω καμιά φορά, όπω μου αρέσει. Με βοηθάνε οι δύο φίλοι μου, ο Έγκο και ο Ιντ. Δεν είναι δίκαιο όμω, θέλω και εγώ να βλέπω όνειρα. Ή αν ασώπωσε συλλογισμένη. Προ... Προφανώ δεν μπορούσε να τον βοηθήσει. Τέλο πάντων, όπου και να είναι, όπου να είναι γυρνάμε. Και έχει το δικαίωμα να κάνει μια ευχή, που είναι στη δικαιοδοσία μου, είπε ο Μορφέα, και ακούστηκε σαν κουρασμένο υπάλληλο. «Εύχομαι απόψε να δεις ένα μεγάλο ωραίο όνειρο», φώναξε χωρίς δισταγμό η Άννα. Την επόμενη μέρα ξύπνησε ευδιάθετη. Το ίδιο ήταν όλοι όσοι συνάντησε εκείνη την ημέρα. Όλοι τους είχαν κάνει έναν ύπνο τρικούβερτο, όπως ομολογούσαν. Στρώνοντας το κρεβάτι της, το απόγευμα μετά από απέτηση, απέτηση της γιαγιάς τη, βρήκε μερικά πούπουλα. Άνοιξε το παράθυρο και τα παρέδωσε στον άνεμο. Πολύ, πολύ Πολύ όμορφη η ιστορία που μα έγραψε το κορίτσι μα και ε, την ευχαριστώ πάρα πολύ. Μέσα από την καρδιά μου. Να πάμε να ακούσουμε το τραγούδι που ζήτησε και τη το αφιερώνουμε. Τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τείχους, Που ένα ενικός αθόρυβος κρυφός Αντισυνθήματα σογράφισε με στίχου Ποιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν Σ' ένα πεχνιδια με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν. Μετά τη χρήση τα φορτώνει σε σένα. Μου λε τα μάτια σου να μην τα αγαπώ και να μην πάψω Πιστεύω στα δικά μου Μα αυτά τα μάτια όπου χαθώ και όπου βρεθώ Τα έχω πίσω μου και μέσα και μπροστά Μια φωτιά κάθε άστεγο και ανεργό σε στένη και καλοσιτούν απλώ, να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη σε αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Πόσο βαθιά και αν τα κοιτάζω, m' αγαπούνε. Τη ιστορία σπυρπολώνουν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια να με βρουν. Μου λε τα μάτια σου να μην τα αγαπώ και να μην πάψω να μην.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 Αν και brostamo Na na μου να na na να το Na na na na na na na όντας της ζήσης ιστορίες ιστορίας, ζήσατε διαβάζατε θα της διαβάζατε, πολύ πιο έτσι, αληθινά θα βάζατε μπόλικο συναίσθημα, μην παίρνεις θαρρός, ζεις στα έτσι; Είπαμε αγάπη, αγάπη, αλλά. καλησπέρα το τσιμπουράκι στην πορεία μας και ανανεώτης. Δεν σε έχω ξαναδει. Γεια σου. Μουσική Αν έχουμε χρόνο θα ακούσουμε και τις μέλησες. Μουσική Μη φάδε τον ύπνο με επισκέπτονται. Παράξενε, κυράδε. Ναι, ράιδε του λευκού χιόνιου. Πάλε μ' αγαπημένε. Μα όταν στα μάτια τη σκητώ, φαντάζουν θε μου το μυαλό και την καρδιά ρωτάει. Πώ γίνεται και η ζωή, τον ήχο απατάει. Φιόνιζε κάποτε παλιά. Πάντα στα παραμύθια, μαγλίστρισα από τα χέρια μα και χαθεί η αλήθεια. Χίλια φιλιά και μιαν αρχή με στην υγρή ματιά σου. Με στη σιωπή και πνοή τα τόσα μυστικά σου. Χίλια φιλιά και μια αρχή με στην υγρή ματιά σου. Με στη σιωπή μη γυάπνηε, τα το σαν μυστικά σου ματιών σου της πηγές ήρθα να κλέψω φως μου Ναι ράιδες κλέψτε μας και μας κλέψτε μας τα καμένα σιγώστε μας ένα χώρο με τα φτερά ανοιγμένα Πάω πια ρωτιέμαι κι εγώ και σε να ρωτάω Νίχτε πω ξελογιάζω με στον ήρωα για να ό. Νόμιζα πω το πουθένα φωλιάζει αλήθεια. Μα και αρχίσανε ξανά τα παραμύθια. Χιλια φυλιά και μια ναυχή με στην υγρή. Ματιά σου με στη σιωπή, πληλιά απνοη, τα τόσα μιστικά σου. Και μια να αρχή στην υγειή ματιά σου. Με στη σιωπή, πληλιά απνοη, τα τόσα μιστικά Πολύ όμορφο, δεν θέλουμε το επόμενο, δεν θα το αφήσουμε να παίξει, όχι, γιατί πρέπει να πούμε κάτι εδώ, έτσι. Λοιπόν, λες ότι η αγάπη πληγώνει, αν δεν πληγώνει η αγάπη δεν θα μαθαίναμε, δεν θα εκτιμούσαμε την αγάπη. Μες στην αγάπη δοκιμαζόμαστε έτσι, και βγαίνουμε και πιο δυνατοί και ε, κατανοούμε περισσότερο ε, το μέγεθος, το μεγαλείο τη, μάλλον. Πιο σωστά. Λοιπόν, ε, έτσι είναι η, η ζωή. Δεν έχω απάντηση άλλη. Εγώ προτιμώ να πονάω μέσα στην αγάπη, να είμαι μέσα στην αγάπη και ας πονάω παρά να μην απέξω από το παιχνίδι της. Λοιπόν, αυτά έχω να σου απαντήσω. Δεν, ε, τώρα έχει εισαγωγικά και το ξύ. Αυτό πρέπει να το αποκωδικοποιήσω. Ε, το ξύ είναι το επίθετο ε, του μπαμπά. Έτσι, γιατί το Νικολάο είναι της μαμάς και το προτιμώ γιατί, για να τιμήσω την μητέρα μου. Δεν ξέρω, δεν νομίζω, ξέρω, δεν νομίζω, όχι <laughs> καμία σχέση, έτσι. Λοιπόν, ε, να είσαι καλά, να είσαι στην παρέα μας, να έρχεσαι συχνά και θα ακούσουμε αν έχουμε το μέλι όχι αν το έχουμε, το έχουμε. Αλλά αν έχουμε χρόνο, γιατί έχουμε και ιστορίες όπως είπαμε. Πάμε στο επόμενο τραγούδι. Και κάτι ήθελα να πω τώρα σχετικά με το πρόγραμμα Σχετικά με, το, με τις συνεργασίες στα προγράμματα Εδώ στις εκπομπές Ότι είναι απίστευτα όμορφες Όταν δεν βέβαια ε, υπάρχει χημία στους, ε, και στους δύο Υπά, Βγαίνουν ε, απί, απίστευτες εκπομπές Γι' αυτό για σένα που ρώτησε πότε και πώς Λοιπόν πάμε στο επόμενο τραγούδι Εξαιρετικά αφιερωμένο για σένα ε, Που πληγώνεσαι από την αγάπη εύκολα Λες και τρώμε το χειμώνα παγωτό Λες και πέφτουμε σε τυχούς με κατό, Έτσι ανάποδα λιγά το βράδυ αυτό το νου τη βέργα Λε και η τη αγάπη πάει βρει. Πώ κρύβονται στη λάσπη τη αβρή, Πώ κοπήκανε στα δαχτυλά ή σταυρεί. Για να λέ Στραμένα. δύο που μου σου πέσαμε βαριές και όποιος μαζίς χωρί χωρίς εμένα Αδιό τα μάτια και καρδιές με κουμπιά και φερμούα Χτες δυο κουβέντε μου σου πέσανε βαργιές και όποφάσισες να ζήσεις χωρίς εμένα. Φερμουά κατεστρωμένα <Τι> Δύο κουβέντε μου σου πέσανε παρρίε και αποφάσισες να ζει χωρίς εμένα. Άδη. τα ματιά και οι καρδιές, με κουμπιά φερμούσα κάτι ξαναμένα διόκυνδες μου σου πέσανε βαργιές και αποφάσισες να ζήσεις χωρίς εμένα και αποφάσισες να χωρί χωρίς Ποιο τραγούδι θέλετε και το έχουμε Να το ακούσουμε Πάμε δυνατά μαζί με την Χαρούλα τώρα παίσουμε κορίτσι μου στα μαθηματικά, θα πλέξουμε στις πράξεις. Να τώρα στην ιστορία του Κρο και αυτό γιατί είναι 11.35. 12. Θα κλείσουμε το πρόγραμμα γιατί αμέσω μετά έρχεται η Ελκυόνη. Να πω στη, γραμματεία, στη γραμματέα ε, ε, τη <σχυλίδη> στην Ελκυόνη που είναι γραμματέα του να ρίξει μια ματιά στο. Στο Facebook, στη σε σελίδα μα, μήπω και υπάρχει ιστορία, γιατί έχουμε υποσχεθεί και εκεί ότι θα τι διαβάζουμε στι ιστορίε στην εκπομπή. Εμεί όμω εδώ, τώρα θα περάσουμε στην ιστορία του Κρόσου που έχει γράψει το Σίλιο Νέρκη. Όπω είπαμε, τετράγωνο, καραβάκι, πούπουλα, τραπεζαρία κρυστάλλινη, και πάμε να δούμε πώ έδεσε να ακούσουμε. Πώ έδεσε. Να διαβάζουμε και να ακούσουμε, πώ έδεσε ο, ο, ο, ε, ναι, ο Κρόσου τι ιστορίε. Κάποτε πίσω από τις ε, ψηλές βουνοκορφέ υπήρχαν δύο κόσμοι, ο Χάρτινος και ακριβώς από πάνω του ο Κρυστάλλινος. Ο καθένας είχε από 7 κατοίκου. Στον Χάρτινο κόσμο ζούσαν η μουσική, η αρχιτεκτονική, η γλυπτική, η ζωγραφική, η πίση, ο χορός και ο κινηματογράφος. Οι επτά καλές τέχνες, όπως τις ονόμαζαν οι άνθρωποι και σχετίζονταν με το πνεύμα. Τα πάντα εκεί ήταν φτιαγμένα από χαρτί. Η μουσική συνήθω διοργάνωνε συγκεντρώσει το χώρο τη επειδή βρισκόταν ακριβώ ένα τετράγωνο μακριά από τι υπόλοιπε τέχνε. Δεν υπολόγιζαν τον χρόνο και μπορούσαν να κάνουν ό,τι ήθελαν σαν μικροί Σίγουρα όμω υπήρχε ο ανταγωνισμό μεταξύ του για το ποια έχει μεγαλύτερη ικανότητα να μπορεί να συγκινεί περισσότερο του ανθρώπου. Αυτή ήταν η αιώνια διαμάχη ιδιαίτερα ανάμεσα στην ζωγραφική και τη μουσική. Και αυτό θα ήταν ο σκοπό. Θα ήταν και ο σκοπός της αποψινής τους συνάντησης. Οι επτά κάτοικοι του κρυστάλλινου κόσμου ήταν η οκνηρία, η αλεζονία, η λαμαργία, η λαγνία, η απληστία, η οργή και η ζηλοφθονία. Και οι επτά σχετίζονταν άμεσα με την έλι. Τα πάντα εκεί ήταν από κρίσταλο. διάφανα ψυχρά και ταυτόχρονα επιβλητικά. «Επτά θανάσιμα αμαρτήματα», ονόμαζαν οι άνθρωποι τη δική τους ομάδα. Οι έξι τέχνες φόρησαν τα καλά τους, διέσχισαν με ένα χάρτινο καραβάκι το μικροριάκι και πέρασαν στην απέναντι πλευρά. Το σπίτι της μουσικής ήταν φωτισμένο και έτοιμο να τις υποδεχτεί. Η κάθε μία φορτωμένη με το δώρο της. Η ζωγραφική πρόσφερε ένα μπίνακα που απεικόνιζε μερικά πούπουλα να πετάνε αόριστα. Η αρχιτεκτονική, ένα τρίπιο αρχιτεκτον η γλυπτική κάτι αφηρημένο που κανείς δεν κατάλαβε τι ακριβώς ήταν Και ακολούθησαν και οι υπόλοιπες Με λίγα λόγια η μουσική φορτώθηκε με άχρηστα, με μερικά άχρηστα δώρα Σε λίγη ώρα η συνάντησή τους είχε μεταβληθεί σε καυγά για αυτήν την κατάσταση ευθύνονταν οι κάτοικοι του κρυσταρινού κόσμου Είχαν ω σχέδιο να εξαφανίσουν όλες τις τέχνες και μαζί με αυτές Και κάθε τι γαλήνιο που υπήρχε στην ανθρωπότητα Δούλευαν μέρα νύχτα και οργάνωναν στρατηγικέ για να πετύχουν το σκοπό του. Οι τέχνε κατέληξαν στο ότι αυτή που θα νικούσε τα θανάσιμα αμαρτήματα θα αποτελούσε επισήμω και την ανώτερη. Και οι επτά προσπαθούσαν να βρουν τον τρόπο που θα τα κατάφερναν. Συγκεντρώθηκαν στο σημείο που είχαν κανονίσει και περίμεναν. Η ζωγραφική πήρε τον λόγο. Νομίζω ότι πρέπει να αρχίσουμε. Θα ξεκινήσουμε με σειρά που θα προκύψει αποκλήρωση για να μην υπάρχουν διαφωνίε. Πρώτη βγαίνει η αρχιτεκτονική. Προτείνει να σχεδιάσει ένα κτίριο με 10.000 ορόφου, έτσι ώστε να λειτουργήσει σαν γέφυρα, και με αυτή να περάσουν στον κρυστάλλινο κόσμο. Έτσι, με τη δύναμή του, θα νικούσαν τα θανάσιμα αμαρτήματα. Αρχίζει λοιπόν να σχεδιάζει. Μετά από 8 μερόνικτα, το κτίριο ήταν έτοιμο. Αλλά δυστυχώ ήταν τόσο εμφανέ που γρήγορα έγινε αντιληπτό από τον εχθρό και γκρεμίστηκε αμέσω. Ακολούθησε. Ακολουθεί η ζωγραφική. Θα του παραπλανήσουμε. Θα ζωγραφήσω έναν κόσμο ίδιο με το δικό μα που θα μοιάζει τόσο αληθινό ώστε να μπερδευτούν και να πολεμάνε εκείνον αντί για εμά. Έτσι θα μα αφήσουν στην ησυχία μα. Πράγματι, σε λίγε μέρε ένα πίνακα που απεικόνιζε τον χάρτινο κόσμο ήταν έτοιμο. Ήταν τρισδιάστατο και σίγουρα κάποιο θα μπορούσε να μπερδευτεί βλέποντα τον από μακριά. Τα αμαρτήματα, παρατηρώντα τον πλαστό χάρτινο κόσμο, διαπίστωσαν γρήγορα πω δεν ήταν αληθινό. Αθηνός, εκεί έβλεπαν μόνο τη ζωγραφική Οι υπόλοιπες τέχνες απουσίαζαν άρα κάτι δεν πήγαινε καλά Η ποιησή είχε ανάλογο σχέδιο με τη διαφορά ότι έγραψε αντί να ζωγραφήσει και το αποτέλεσμα ήταν το ίδιο Ο κινηματογράφος και οι γλυπτικοί σκέφτηκαν να παρουσιάσουν και αυτοί έναν πλαστό χάρτινο κόσμο όμως οι προσπάθειε τους πήγαν χαμένε για τους ίδιου λόγους ο χορό, βλέποντα την αποτυχία των υπολείπων, αποφάσισε να αποσύρει τη συμμετοχή του. Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούσε να προσφέρει και πολλά. Έτσι έφτασε η σειρά τη μουσική. Στον κρυστάλλινο κόσμο, τα θανάσιμα αμαρτήματα, βλέποντα την παταγώδη αποτυχία των τεχνών, έβλεπαν ήδη την νίκη του και ετοιμάζονταν για την κατάκτηση των ανθρώπων. Ήταν μαζεμένοι γύρω από την στρογγυλή τραπεζαρία και απολάμβαναν ένα γεύμα θριάμβου μέχρι τη στιγμή που ένιωσαν κραδασμού στο έδαφος. Τι γίνεται. Τι θόρυβος είναι αυτός. Η μουσική είχε κάνει το θαύμα της. Έπαιζε σε τόσο υψηλές συχνότητες που έφτασαν και διαπέρασαν τον κρυστάλλινο κόσμο. Άρχισε να του προκαλεί ρογμές. Τα θανάσιμα αμαρτήματα πανικοβλήθηκαν. Ο κόσμος, ο κόσμος τους θα κατέρεε από λεπτό σε λεπτό και δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα γι' αυτό. Πράγματι σε λίγες στιγμές οι επτά τέχνες έβλεπαν τον κρυστάλλινο κόσμο να θρηματίζεται σε χιλιάδες κομμάτια. Έβλεπαν σε βροχή που σιγά σιγά διάζει σύννεφα και αποκαλύπτει έναν καταγάλωνο ουρανό. Από τότε η μουσική ανακηρύχθηκε η ανώτερη μορφή τέχνης και ποτέ ξανά δεν υπήρξε διαφωνία στον χάρτινο κόσμο. Μάλιστα υποδέχτηκαν και άλλες τέχνες. Έζησαν όλες μαζί ειρηνικά μπαίνοντα για να τους δείχνουν το σωστό δρόμο και να τους απαλύνουν από τα προβλήματά τους όσο για τα επτά <coughs> θανάσιμα αμαρτήματα μπορεί να μην είχαν πια δικό τους κόσμο αλλά παρέμεναν κρυφή απειλή για όποιον ξέφευγε και έμπλεκε σε σκοτεινά μονοπάτια πάρα πάρα πάρα πολύ όμορφη δεν μπορώ να πω δεν έχω λόγια Τις ακούτε Παίρνουν τα παιδιά πέντε λέξεις και γράφουν αριστουργήματα. Να σε καλά κρουσένια μου. Το τραγούδι είναι βαλσάκι. Πάμε. Είναι δεμένη με μία κλωστή Και ο καιρός Χαρίς να θέλω να επηρεάσω Το εκλογικό σώμα σε βλέπω αγκαλιά Έλα πάμε να το χωρέψουμε. Ζούμε και μονάχα για μας Κάθε χαρά είναι ζαριά που κάποιοι ξέρουν και θέλουν συχνά σαν δελεγγές το στυλ που λες είναι που μένει και στο ζητοχτές. Ζούμε κι εμείς οι αδελείς, το τέλος μόνο της κάθε Είναι γραμμένο μονάχα για μας. Σα ευχαριστώ για το χώρο. Μια και φτάσαμε σε αυτή τη φάση, θυμήθηκα και το έχω έτσι το τρογούδι, συμπτωματικά μπήκε στην λίστα, όμως να πω την ιστορία μια και είπα ότι να χορέψουμε βαλτσάκι με τον πρόεδρο. Δεν ξέρω Γκολφίνα αν θυμάσαι και να... Ε, ε, ε, ε, ε, λέω Γκολφίνα. <laughs> Απευθύνομαι στην Γκολφίνα γιατί είναι παλιά ακροάτρια, ε, από το 96, αν δεν κανω λαθο λάθος, κάπου εκεί γύρω 95-96, κάπου εκεί. Ε, στις μεταμεσονύκτιες εκπομπέ, γιατί αλλάζαμε όρες κατά ε, κερδίου, mm. αλλά στις νυχτερινές εκπομπέ, όταν είμαστε στη φάση αυτή, υπήρχε ένα παιδί από την Βάρδα Αχαΐας, όχι η Βάρδα, η Βάρδα Νίκη στην Ηλία, δεν νίκει που άκουγε, ε, ήταν τακτικός ε, φίλος μας και άκουγε στον 220. Είχε ακούσει ένα τραγούδι από του Spick αυτό που θα ακούσουμε τώρα, και πάντα ήθελε, έτσι, εξέφραζε την επιθυμία Μάλλον ε, διατύπωνε την αφιέρωση ως εξής Αυτό και να το χορέψουμε μαζί ε, Και το τραγούδι έφευγε Το ζητούσε αρκετά συχνά Σχεδόν θα έλεγα κάθε φορά που βρισκόταν μαζί μας Ακούγαμε αυτό το τραγούδι Και νοερά το χορεύαμε Λίγο πριν ένα μικρό πιτσιρίκι ήταν Πιτσιρίκι, πόσο πιτσιρίκι δηλαδή Γύρω στα 20 όχι και τόσο πιτσερίκι Λοιπόν πριν φύγει για τα καράβια Γιατί η κακιά πατρίδα τον έδιωξε Εκεί αναζήτησε την τύχη του Λοιπόν το παιδί Πριν φύγει λοιπόν για τα καράβια Η επιθυμία του ήταν να περάσει από το στούντιο Και να χορέψουμε αυτό Το τραγούδι Πάμε να το ακούσουμε Και έτσι έγινε Είναι ωραίο να πλουνεί τα μοίρα σου στο Το σκηνί να δαγκώνει με πονού τη δουλειά σου και να στάσει. Σιωπή λίγο λίγο να χάνεσαι στο τώρα και να Να πήγεσαι στην ώρα μέσω σίγουρα, μου χθε. Μίλε ποτέ σε ένα τρένο που περνάει. Μίλε ποτέ σε μια θάλασσα που πάει. Μίλε ποτέ. να παζεις απ' τη μέση, να χορευείς αλά δίχως λόγω να κλαίσεις για κάποια δύση με ένα χάος σαν καλιά κι αν τα χέρια άδεια χέρια Κεριέ. Είμαι ο άνος εαυτός Μη λες ποτέ Σ' ένα τρένο που Μη ποτέ Σε μια θάλασσα που πάει Μη λες ποτέ Σ' ένα ψέμα που πονάει Μη ποτέ Μη ποτέ σε ένα τρένο που περνάει, ποι λε ποτέ. Σε μια φάλμα το πάει, ποι λε ποτέ. Σε ένα ψηλά που πορνάει, ποι λε ποτέ. Χορεύαμε τότε με το Βασίλη, μάλιστα μαζί με λουλούδια, γκόλφο, είχε έρθει και με δύο σοκολάτες, το θυμάμαι και τάξη τα λουλούδια τα έβαλες, τα βάζω τους σοκολάτες όμως δεν ήθελα να τις φάω και τις έβαλω, στην κατάψυξη για να διατηρηθούν όσο διατηρηθούν όμως. <laughs> με έφυσαν τι λιγούρες μου μετά από αρκετό καιρό και τις ε, έφαγα, άνα Κακός, ντροπή μου. Λοιπόν, στο Βασίλη βασίλ, την αγάπη μα όπου και να βρίσκεται το παλικάρι και να τα έχει καταφέρει να είναι καλά στη ζωή του. Λοιπόν, πάμε να περάσουμε σε ένα άλλο τριγούδι με τον Βασίλη Παπακοσταντίνου και όπως είπαμε, δραπέτης κυκλοφορεί καινούργια δουλειά με τον Βασίλη μέρος πρώτων. Θα, πρώτο θα έχουμε και δεύτερο το παραμύθι της ε, Βεντάλιας είναι το πρώτο μέρος ε, από το δραπέτη που μας στέλνει ο Βασίλης Η παράξενη με φέρα εδώ πέρα, οι ερώτες, με φτηνά. Αυτές οι όμορφες ιστορίες φίλε μου είναι η πηγή Είναι η πηγή που παίρνουμε ενέργεια ε, για δημιουργία Είναι η πηγή που βουτάμε ε, ε, όταν δεν νιώθουμε καλά Και στεκόμαστε ακόμα όρθιοι στα πόδια μας Ποτέ μου είσαι μια πόλη που δεν έζησε κανείς είναι η ανάσα σου το φύσιμα του ανέμου και το κορομί σου δύο σταγόνες της βροχής βρέξε Θεέ μου όσο μπορείς οι αγάπες της νύχτας δεν φαίνουν Βρέξε Θεέ μου όσο μπορείς Οι αγάπες πεθαίνουν μωρίς. Δεν ξεχνάμε να δίνουμε την προτίμησή μας στην καλύτερη ιστορία γιατί είναι και 53 Οι παράξενοι με φέραν εδώ πέρα Ψεύτικα όνειρα μου πήρανε το νου Εχθροί και φίλοι μου σκορπίσαν στον αέρα Και κάποιοι άραξαν σε μια άκρη του ουρανού Όμως εσύ που δεν <Τι> σε γνώρισα <Τι> ποτέ μου Είσαι μια λέξη που δεν άκουσε κανείς, κατι σαν ύχως που μου λέει ανοιξέ μου, κατι σαν χτύπημα στο χέρι τη βροχή. Βρέξε Θεέ μου όσο μπορείς για αγάπη στις νύχτες, πεθά Νωρίς, βράξε Θεού όσο μπορείς Οι αγάπες πεθαίνουν νωρίς Οι αγάπες πεθαίνουν νωρίς Το μου ο Ωρφεάκη, η ψεφοφορία είναι εμείς εκεί, τι τι πάει σε πάνω στο, στον, στον εξαοστή ο ψηφίζει κρός Μια συντροφιά Σαν πέσει νύχτα κι ακούσεις φωνές Πάρε ένα δρόμο Γέλα στον κόσμο Παίξε ανοιχτά Οι μάσκες Πέφτουν κι ο ζει, Σαν πέσει νύχτα alla zi zoi ma scora i vedevi che zi η Τζαζή μας φεύγει, πάει για νανάκια, πάει να συναντήσει τον μορφέα της, να την ταξιδέψει και σήμερα. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ και για την παρεούλα της αλλά και για την πολύ όμορφη ιστορία. Τα αποτελέσουμε τ' αύριο Τζαζί. <συσοπή> Το είπα από την αρχή. Θα έχουμε αγκαλίδε και φυλάκια. Χιλιάζα στά. Τα φότα ζυμίνουν. Λοώνει η ματιά. φεύγει νύχτα. Πε καληνύχτα. Και αύριο ξανά. Για τα επιλέξαμε και οι τρεις Εδώ οι τρεις χάριτες Βεργινία, Γκολφίνα και Αναστασία Ευχαριστούμε πάρα πολύ Για εσένα που ήθελες να μας αφιερώσεις Έτσι ένα όμορφο τραγούδι mm. Από Για τον γιανούκο Απ είναι Από τον γιανούκο mm. mm. Σε διψώσει και έγινα αγάπη, μη ξενή. Την προτίμησή του και φλε. Είμαστε μία μουσική διαδρομή πριν το τέλο. ώστε δεν μ' το ήγαν λέξη μην τη. Το ξέρω, ώστε δεν μ' αγάπησε. Δεν με ποτέ. Λαξιμίπη κι α υποφέρω. Πώ δεν μ' αγάπησε το ξέρω. Πώ δεν μ' αγάπησε το ξέρω. Μα δεν σου το δείξα γιατί. Ήταν η θάλασσα σε στή, και εγώ καράβια που χαρτί. Να γιονω στον ιγορόσου πως πως δεν μαγαπήσεις τον γιούθο. Λέξε μην πεις όχι. Πως δεν μ' αγάπησες Ούτε με πίστεψες ποτέ Λέξη μη πεις Κι ας υποφέρω Πως δεν μ' αγάπησες Το ξέρω Λέξη μη πεις Το ξέρω Πως δεν μ' αγάπησες δεν με πίστεψες ποτέ Λέξη μη πεις να σ' υποφέρω Πώς δεν μ' αγάπησες το ξέρω Πώς δεν μ' αγάπησες το ξέρω Τα ωραία πράγματα δεν τελειώνουν για λιματάκι, για ανάσα και συνεχίζουμε. Δεν τελειώνουνε. Λοιπόν, μύθος είναι αυτό που λένε. Έτσι δεν είναι, Αγγλφή, να συμφωνεί. Λοιπόν, φτάσαμε, εγώ ξέρω, Όλοι ξέρουμε, γιατί όμορφα πράγματα δεν μα συμβαίνουν, αν μα συνέβαιναν κάθε μέρα, έτσι, δεν θα ήταν, δεν θα, θα συνηθίζαμε και δεν θα βλέπουμε την ομορφιά του. Λοιπόν, ε, πάμε, είμαστε, λοιπόν, πριν φύγει η τελευταία διαδρομή που είναι. Όπω πάντα εξαιρετικά αφιερωμένη για του φίλου μα. Μέλισσε, δεν ακούσαμε όσα ωραία λόγια και να μου δεν πειράζει. Αυτό το κρατάμε για να σε έχω και στην επόμενη εκπομπή. Έτσι, λοιπόν, τι μέλισσε, το, μέλη, το έλεγε με τι μέλισσε. Το κρατάμε για την επόμενη εκπομπή. Να χαιρετήσω τα παιδιά. Ένα νεό πρώτη φορά σε βλέπω. Θέλω όμω να. Ε, θέλω. Εκείνο που επιθυμώ είναι το ραδιόφωνο μα να έχει καινούριου φίλου ε, και μόνιμα, μόνιμους, Δηλαδή να έρχονται και να μένουν. Αυτό με ενδιαφέρει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέουλα σου, τον Βέρτ. Ο Βέρτ, ο οποίος είναι παραγωγός εδώ στο Χέβεν και κάνει κάθε Παρασκευή 10-12, αν δεν κάνω λάθος, Βερτάκο, 12-2. Πάντως, εκεί, μετά τις 10 θα τον βρούμε, τον Βέρτ. <coughs> Μάλλον, 12-2 είναι. Λοιπόν, τον Ορφέα μας, που έγραψε εκείνο το πολύ όμορφο 13 άστροφο, Πειματάκι, τον κρό με την πολύ όμορφη ιστορία του, την αλκειώνη μας, την μέρη όμικρων που μας κράτησε η τροφιά σήμερα πολύ όμορφη. Την Χρυσάνα, η οποία έρχεται Χρυσάνα μετά την αλκιόνη με τις ε, δικές της μουσικές διαδρομές να μας ταξιδέψει. Την Κρυστάλλο, την Αναστασία, Αναστασία μας, που έκανε κάτι πολύ δημιουργικό ζωγράφιζε, αλλά συγχρόνως μας άκουγε την ευχαριστώ πάρα πολύ. Το Δεματάκι φεύγει, τον Τρελάκια, τον ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Ποια ολοπηδάκι, την Τζάζι που έγραψε η ιστοριούλα. Και ε, ε, συνεχίζουμε να δίνουμε και στην εκκομπή της Αλκιώνης την, ε, προ, την, την προτίμησή μας στην καλύτερη ιστορία. Έτσι όπως έχουμε τα πράγματα τώρα, έχουμε ε, νικητή, έτσι. Αλλά είναι πάρα πάρα πολύ κοντά για αγκαλίτσες και φυλάκια. Περιμένω την προ... για σας που δεν δώσατε προτίμηση στην εκμοβίτσελ της θα Φεύγει το τελευταίο τραγούδι, για μισολεπτάκι. να... Πού είναι το πρόγραμμα, Λοιπόν, για να... για να μην χάνουμε και καιρό. Από τζιγκαρά γεμάτο και ένα που το στο ή Από καρδιά σε ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ που και σήμερα ομορφεύνατε τη δική μου νύχτα. Θέλω να πιστεύω ότι κι εγώ έκανα κάτι. Α, λίγο. Για τη δική σα, στη μόναξιά θα ζήσω και στη μέρα. Κάθε Τετάρτη 10 με 12 είμαστε μαζί με το μουσικό νυροδρόμιο, φίλε μου. Αυτού του κόσμου η ανοίξη μου ήταν και να το βάζω. Αναρωτιέμαι και εγώ Ελπίζω ευχάριστα Να είστε όλοι καλά Έρχεται η αλκιώνη μας Μένουμε συντονισμένοι Όπου και αν βρίσκεστε Σας θέλω την αγάπη μου Γεια σας Κι Σαν χτες Σαν πέρσι Για εξονίδικες Σ' αρέσει Δεν σ' αρέσει Είσαι κι νύχτα Κι όλο κι όλα βρέχει Ψάχνεις την τρίδα Το ειδωλό σου να αντέχει Λες Στη μοναξιά θα ζήσω Και στην αριμιά Να μη μανχίζει Η βοή Αυτού του κοσμού. Η ανοίξη μου ήταν μια και να το φω Radio Music Heaven